Μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό Έτσι είναι κυριέ μου να σας χαρώ Έτσι λέει το πλιτζάλι δηλαδή που δεν γελιέται ποτέ <Συξεν <Navalny> <Συξεν <nationwide> <Συξεν Όλοι εργαζόμαστε για να πάνε τα πράγματα καλά Μπράβο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 Δεν θέλω να μπερδεύονται οι Έλληνες, γι' αυτό να πούμε κάτι ξεκάθαρο και απλό. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα υπήρχα μνημόνια. Με τον κύριο Μητσοτάκη υπάρχουν πακέτα ανάπτυξης οικονομίας. Και μπροστά μας διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Δεν θέλω να μπερδεύονται οι Έλληνε, γι' αυτό να πούμε κάτι ξεκάθαρο και απλό. Με τον, Κύριε... με τον... Κύριε... κύριο Μητσοτάκη, υπάρχουν πακέτα ανάπτυξη οικονομία. Καταπληκτικό. Το καταπληκτικό τη Δόρα από χθε μα το έχει δώσει. Οπότε το ακούσαμε εκείνο, ο κύριο Μητσοτάκη. Θα χάνει λίγο εκεί ο Πέτσα όταν πρόκειται να περιγράψει τι ακριβώ έρχεται με Κυριάκο και κάνει και τη σύγκριση τι ερχόταν με Αλέξη Τσίπρα. Χτες ο Πρωθυπουργό της χώρας επισκέφθηκε ένα δημοτικό, επειδή ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξαν τα δημοτικά και εκεί ένα μικρό παιδάκι έκανε ένα χιούμορ, ένα χωρατό. Όταν παρουσιάσαν, η δασκάλα παρουσίασε στα παιδάκια, δεν ξέρω αν το έχετε δει γι' αυτό το περιγράφω. όταν η δασκάλα παρουσίασε στα παιδάκια στο προαύλιο, όρθια ήταν τα παιδάκια και σε αποστάσεις ότι κοντά μας έχουμε τον Πρωθυπουργό έκανε ό,τι λιποθυμάει.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 Βλέπουμε πώς και πώς τους δύο είχα. εδώ μαθητές που έχουν έρθει νωρίτερα Καλημέρα Καλημέρα, καλημέρα. παιδιά, καλημέρα Ο... Βαγγέλης Γεια σου ρε Παγκώ. Καλημέρα Ετάξει. έχετε και από τον κύριο Παπαδάκη Ετάξει, Πώς ε, χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό Όχι Όχι Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό Όχι Τόσο ωραία. Και το όχι βαριέται να πει, δεν το λέει όχι, λέει όχι. Τελειώνει η στοχή, η μικρή αυτή, με τρία γράμματα και αυτή, λέξη. Αλλά είναι τόσο βαριεστημένο, τόσο ωραίο ο Βαγγέλης δεν τον ενδιαφέρει καθόλου που είναι οι κάμερε απέναντι. Ότι είναι σε live εκείνη την ώρα στο Γιώργο Παπαδάκη. Με ράθυμο ύφο περιγράφει αυτό ακριβώ που νιώθει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το πολύ συναντάμε στην ελληνική τηλεόραση, γιατί συνήθω ένα παιδάκι. Θα ε, φορούσε το καλό του πρόσωπο για να μιλήσει στην τηλεόραση. Θα είχε και το άγχο το απαραίτητο. Εδώ το παθαίνουν και οι μεγάλοι. Δεν ήθελε τίποτα να αποδείξει. Ήθελε να δηλώσει την βαρεμάρα του και τη δήλωσε τόσο ωραία, τόσο αποστασιοποιημένα. Μπράβο λοιπόν στον μικρό, αυθεντικό. Δεν είναι και πολλοί, είπαμε, αυτοί που είναι στην ελληνική τηλεόραση. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μάθαμε τι ακριβώ θα κάνει ο πρωθυπουργό τι επόμενε μέρε.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 Κιλάτε, καλώ την ε! Σα περιμέναμε! Πώ και πώ! Τώρα ανοίγουμε τη χώρα μα στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενία και καλωσορίσματο. Μα είστε οι πρώτοι που έρχονται στον νησί! Για να αναδείξουμε ένα σημαντικό στοιχείο τη ανθρωπιά μα. Θα σα μπάρουμε στο σπίτι μα! Ρίξαμε κλείο! Να συναντηθούμε ω φίλοι, εάν μοιραστούμε εμπειρίε. Σήμερα θα τη κάνω το κόλπο με το μαγνητόφωμα. Μια εβδομάδα τη κολλά και δεν πέφτει. Σήμερα θα πέσει. Το μαγνητόφωμα δεν τσαρέσει. Οι Αγγλίδε τρελένουν για κάτι τέτοιο. Θα το βρει χαριτωμένο. Λοιπόν πάω, μπαταρίε έχω για χαρά. Εάν μοιραστούμε εμπειρίε. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Εξεβλάκας. Εξεβλάκας. αυτό το καλοκαίρι η υγεία και η ασφάλεια, να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Ενώ εσώ θα μαζί τον πολιτισμό, την ιστορία και τις ομορφιές της πατρίδας μας.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 Αυτό το καμάκι με το καστόφωνο μας έχει σημαδέψει από παλιά από την γνωστή ελληνική ταινία Κώστας Καράς. Δεν είχε επιτυχία, δεν έχει καμία απολύτως επίσης σημασία. Σημασία έχει ότι προσπάθησε και με πολύ ωραίο τρόπο μοιράστηκε την εμπειρία του, ο Κώστας Καράς με ένα φίλο του απέναντι στην Αγγλίδα τουρίστρια και που πολύ του αρέσουν όπως είπε, στι Αγγλίδες τουρίστες αρέσουν αυτά. Το καστόφωνο Και το καμάκι είναι μια εικόνα της Ελλάδας αυτή που έχουμε από τι ελληνικές ταινίες. Μια άλλη εικόνα της Ελλάδας είναι αυτή που προσπαθεί να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια άλλη τρίτη εικόνα της Ελλάδας είναι αυτή που ακολουθεί. Δύο καρέχτες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Ελλάδα, Όχι μου συναφτός γάμος το χαλάτ. Οπαρέ. Ελάμβανε τη λέπε διάσου. Ελάμβανε μόλυστους δεύτευσου. Ελάμβανε με την of the Russian. Με το Διονύσο σου Με την περηφανιά Ελάτε να τα πάρετε Ελάτε Με το φιλότιμο σου Να κάψω έχω τον μου Ας τον διάολο Με το 29 Ελευθερία η θάνατος Με τη ραγιά σώθιά Πάλι με χρόνους Με καιρούς Πάλι δικά μας είναι Και πήρε τα μαλλιά μα και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. εδώ να να μην γίνει Μια μικρή γεύση, ραδιοφωνική πάντα με αυτό το.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 Και έρχονται δύσκολε μέρε. Και πάει είναι τελευταία μου. Γιατί εγώ, εγώ, εγώ είμαι σε δύσκολη θέση. Ναι, ναι, ναι. ναι το δύο χρυσό. Είναι σε δύσκολη θέση. Και οικονομικά και δημοσιονομικά. Που είμαστε τελείω κατά. Hey! Που είμαστε τελείω κατά. Hey!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 κατάστασης, να ξαναγυρίσουμε στα σχολεία χθες όπως ξέρουμε πήγε ο κύριος Φλωράς, όχι ο κύριος Φλωράς ο κύριος Κυριάκο Μητσοτάκης, του μοιάζει όμως μοιάζει λίγο με τον κύριο Φλωρά στο σχολείο Καλώς τα δεχτήκαμε τι, τι, τι, τι, τι, τι. Καινούριος καθηγητής είδε. <συλίδες> <Καινούριος, ολοκένουριος. συλίδες> όχι αλλά μου φαίνεται όμω, ότι είναι αρούλη Γεια σας γεια σας καλημέρα Πώς είναι η πρώτη μέρα πίσω, ποιος ήθελε να γυρίσει πίσω, για να δω. Την Πορυφανοπούλου που πρόσχησε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη για δικιά Υπάρχει κανένα που που το μαγειότανε θα... ή όλοι θέλατε να γυρίσετε. Οι απούσες. Ποια είναι λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Άντρε άκου με Πώς ήταν έξω αποστάσεως, πώς πήγε. Τα είχαμε καλυμμένοι στο σπίτι. Εκοιμήθηκα γράφτες. Πέντε ώρα φύγανε, τι να έκανε τους, με τις πλωτιές. Είδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ καλό μάθημα Καλή στα διαδρομή κοινωνίας, της κοινωνίας Ας κρατήσουμε αυτό το τελευταίο Το επαγαθό τη κοινωνίας Και το βεβαίως και το άλλο βεβαίως Τα δίδυμα βεβαίως αυτά τα ξέρουμε Μας έχουν χαράξει και αυτά Είμαστε μεταξύ σχολείων Δημοτικών που άνοιξαν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 Χάει τον ισχυρό, τον πλούσιο να τον φέρω στην Ελλάδα. Αυτό θέλω. Θέλω τον πλούσιο. Όχι αυτό που έχει 50 ευρώ στις έπιμες 15 μέρες. Τι να τους κάνω γαυτούς ρε. 70 εκατομμύρια τουρίστε λέει, με 50 ευρώ καθένας. Τι να τους κάνω γαυτούς. τον ισχυρό, τον να τον φέρω στην Ελλάδα. αυτό θέλω. 50 ευρώ καθένας. τι να τους κάνω εγώ δεν τους θέλω, δεν τους χρειάζομαι. το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 Υπάρχουν και άλλα φωνήντα, πόσα είναι αυτά Οπότε περιμένουμε και τα άλλα Για να ολοκληρώσουμε την συλλογή Των ε, Όλων αυτών των πολύ ωραίων ήχων Που βγάζει το πολυμηχάνημα Που λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος Τελοπον Εδώ είναι η Ελληνοφρένια Όπως κάθε μέρα μία με δύο, 2-11-10-80-8-80 Τηλέφωνο επικοινωνίας πάρτε σας περιμένει όπως όλους Πολύ μεγάλη χαρά να ανταλλάξετε απόψει Για όλα αυτά τα πολύ ωραία για τα καμάκια στις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 Και το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Κόστρα. Να σου πω. Καλέ το άτομο το χειριάδι όπω δύο αυγά μάτια και ένα λουλάνικο στη μέση. Ε, φτιάξαμε ένα πολύ ωραίο φτιάδο που αποτελείται. Από πάτε του λένε στη γανέ δύο αυγουλάκια, δύο αυγουλάκια <laughs> ναι, και ένα απλό λουκανικάκι. Αν το κάνω αυτό η εικόνα, ξέρει τι σχηματίζει. Μα γι' αυτό λέω πιατάρα έφτιαξα, όπω βλέπει πολύ μπροστά. Το κολοδε πρωτάσει μούρη του. Ότι είναι πιατάρα ή πιατάρα. Ναι. Το λουκάλο κάνουμε χωριά του κοντά καλά θα περάσουμε. Με πράσο, με πράσο, με πράσο όχι με πορτοκάλι, είναι πιο βάρη. Με πράσο και μουσική έτσι όταν με πράσο ε. Ωραίο, ωραίο. Ε, πω, δεν είμαστε χθεσινοί. Έλα. Θα, θυμάσαι έναν Ελυβιζάτο που έκανε μια επιτροπή για την αστυνομική βία και αυθυρεσία. Τα δεν δε τα θυμάμαι αυτά. Δεν έκανε, όχι, έχει κάνει Instagram. Ακού, ακού, ακού. Έκανε 6 μήνε λοιπόν επιτροπή. Το ρωτάει δημοσιογράφοι, δεν ξέρω ποια θημερίδα του απίστευε ένα ερώτημα. Λέει την έχει, πότε θα, θα, θα τελειώσει η επιτροπή αυτό το έργο τη. Και λέει, την έχω δώσει το χρυσοκοπήν εδώ και ένα μήνα. Καλά, δεν αδειάζει. <laughs> έχει να καθαρίσει και τον τόπο, να φέρει την Ελλάδα στα ίδια τη. Τι θα κάνει να Λοίγοι εγώ είμαι αυτή τη στιγμή.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 Ναι, η διαφορά είναι ότι την πληρώνει και δεν έχω προστασία, Κατάλαβα. Η διαφορά είναι το σωστό. Η διαφορά είναι, όχι η διαφορά. Έρα λεπτό, είναι συγκρονισμένο, Καλάρι. Γι' αυτό που γίνεται στην Αμερική μου. Ένα αστυνομικό θα μείνει χωρί δουλειά θα το χωρίσει και η γυναίκα του λένε και ψυχολογικά. Θα έχει ψυχολογικά. Τι Ψυχούλα Συχούλασαι και συ, ψυχούλα. Σαν την ψυχούλα του Τράμπε έχει. Το βλέπω από την άποψη που το βλέπει ο Τράμπ. Είναι και αυτό μία άποψη, δεν είναι. Ναι, βέβαια η απόποψη είναι σαν σανποίηση, όπω έχει πει και ο <συγκλυπίδες> μέγιστο <συγκλυπίδες> σε κλειδί. Έχει ο καθένα από μία. Ο Τράμπε είναι χωρί την άποψη και την οικονομική. Ακριβώ. Το ζήτημα είναι τώρα για να λέμε και τα όταν το σοβαρέψουμε λίγο, πρέπει ο διάλογος να τον ως εξής. Του είπε κάτι για Pink Floyd και του λέει Black Floyd. Είναι και εκεί ήταν η διαφωνία. Αυτό Ή είναι, που, είναι που το σοβαρέψες α. τώρα, αυτή είναι η ατάκα, Με η σοβαρή. Πρόσεξε. Πολύ η καλά πήγε. Η κοινωνία των Αμερικανών θα έρθει και σε εμάς και το ξέρεις και εσύ, νομοτελειακό 1. Μα εμείς δε δεν είμαστε ρατσιστές, είναι δυνατόν. Πολύ είναι εγώ. ο Έλληνας ρατσιστής που έχει ζήσει είμαστε. πρόσφυγας. Α, ακριβώς, εί Τι φάση λουκά, ρε, ούτε για το σου, σουπε, ούτε σουβοτήσει ο σατανάς. Είναι καλά. Καλά, τράβηξε κάτι τελευταία βέβαια, έχει κάτι δεν λέω. Νομίζω είναι, Αλλά... είναι διάφορο, είναι που την είχαμε και για ψόφια. Είναι πολλά, ήθελε να κάνει ένα πιο φιλικό comeback. Είναι καλά. Το Λέβαια. είναι Λέβαια. καλά στη λουκά δεν ταιριάζει έτσι κι αλλιώς, είναι Προηγουμένω είπε κάτι και εγώ είμαι σε διασταύρωση και δεν μπορούσα. Σε είμαι διασταύρωση ρατσιστές. είσαι με τι, σε διασταύρωση με Bulldog που λέμε, Τι διασταύρωση. Α, α, διασταύρωση ντόπερμαν. Λοιπόν, λε ότι, ότι οι Έλληνε είμαστε ρατσιστές, είμαστε ρατσιστές. Είμαστε ρατσιστές. Δηλαδή, Δεν είμαστε καθόλου. Το σκέφτηκα τώρα που έκλεισα το τηλέφωνο και σου. Δηλαδή, λε ότι δεν είμαστε μετά από σκέψη. Δεν είναι ότι την πετά έτσι. Το σκέφτηκε και λε δεν είμαστε. Από σκέψη θα το αποδεί, αποδείξω. Μάλιστα. Ο Έλληνα, ο Καταριανό, όταν έρχεται και ξοδεύει 10.000 στην οίκονο με το σύσ Ωπα, περίμενε. Και... Ο ρατσισμό δεν είναι στον πλούσιο, τον καλό τουρίστα που έρχεται και τα αφήνει στη χώρα. Λέω, Εκεί καλό είναι μετανάστης. και μετανάστη να έρθει και παράνομα να έρθει και πρόσφυγα Α... ό,τι γουστάρει. Το ίδιο είναι. Ε, αυτό λέω. Ρατσιστέ στου φτωχού, στου ευρώπικου. φτωχού. Και βασικά Πώς... στου κουρόχρωμου. Όχι, εδώ κάνουν λάθο σου. Λέω ο Καταριανός και ο Σαουδάραβα. Άμα έρθει θα τον κάνουμε τεμενάδε. Μα ίδιο ρούχο φοράει ο Καταργιανό και ο Σαουδάραβας με τον άλλο που πνίγεται στη θάλασσα. Που πήγε να πνιγεί με ένα πρόχειρο ρούχο, είναι δυνατόν.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 Πάνε καλύτερα του αναμενωμένου. Στο φιλτζάνι φαίνονται όλα πολύ καθαρά. Και μπροστά μα διαγράφεται μέλλον λαμπρό. Να, να, καλά, εδώ φαίνεται ολοφάνευμα. Η καφετζού. Η καφετζού λοιπόν και οι προβλέψει τη. Ελπίζουν να πέσει μέσα, αν και το φιλτζάνι πάντα τα λέει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι λάθο. Ειδήσει τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδο. Δημοσιογράφο Μάρτιο.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 Ας φόραγε έναν αναπνευστήρα. Στον καπιταλισμό έχουμε αναπνευστήρες. Μνημείο για τις αδικοχαμένες Κότε του Σάκη Ρουβά στην ο Δήμαρχος Αθηναίων Κωστής Μπακογιάννης. Το μνημείο θα στηθεί σε πλατεία τη πρωτεύουσα, θα το φιλοτεχνήσει γνωστό γλύπτη, ενώ τα αποκαλυπτήριά του θα γίνουν σύντομα. Μα συγκλώνησε το ανήποτο δράμα του αγαπητού Σάκη, αλλά και η ιστορικότητα που διαχειρίστηκε το πένθο του, δήλωσε ο Δήμαρχο, ενώ αποκάλυψε ότι ο γνωστό σκηνοθέτη Γιάννη Μαραγδή σχεδιάζει να γυρίσει ταινία με θέμα τι αδικοσκοτωμένε κότε του Σάκη Ρουβά με τίτλο Το τελευταίο a carisma.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 Το βίντεο είναι ισοκαριστικό, δεν υπάρχει άνθρωπος το δίκαιο, δεν θα τρομάξει, δεν θα αισθανθεί οργεί. Από αυτό το γεγονός που είναι απόλυτα καταδικαστέο και δελειρό, μέχρι τώρα και να την Αμερική να κάνουν πλιάτσες κατακαστήματα ή να δέρουν καταστηματάρχες στο όνομα μιας αντιφασιστικής ιδεολογίας, με συγχωρή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι λοιπόν, με τρεις λέξεις, περνάει από το τραγικό θέαμα και το φοβερό θέμα,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 Ότι εσεί οι λευκοί μα μάθατε αυτέ τι λαιλασίε και μα λαιλατείτε τη, ζα... τη ζωή 200-300 χρόνια. Εγώ τώρα δεν σα τα είπα καλά. Αυτή τα λέει πάρα πολύ ωραία. Μπείτε, δείτε το, έχει μια αξία. Οι άλλοι εδώ μένουν στη Λουίβιτόν. Η, η ιδέα ότι βρήκαν την ευκαιρία, είδα κάτι βίντεο που κλέβανε ξέρω, παπούτσια Νάικ και μπαίνανε σε καταστήματα Λουίβιτόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί η οργή του για το ρατσισμό στην Αμερική του οδηγεί να κλέβουν του Λουίβιτόν. Αν κάποιο με εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό, θα το Συγνώμη, το μυαλό μου το χωράει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν και πράγματα που συμβαίνουν ενώ δεν μπορεί να τα χωρέσει κανένα μυαλό. Αυτή είναι η ιστορία έχει και τέτοιε εκπλήσει και έχει και άλλε εκπλήξει. Πολλέ φορέ στην ιστορία των κοινωνιών και τη ανθρωπότητα και Λοϊβιτών και τσάντε και εργοστάσια άλλα. Έχουν καταπατηθεί, έχουν καεί έχουν κατακτηθεί και έχουν δοθεί σε άλλου. Συμβαίνει αυτό στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Και για πολλού ανθρώπου, λοιπόν, δεν είναι καθόλου σύμβολο. Καμιά σευμάρια το ακριβώ αντίθετο.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 Ναι. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Τι καλό, καλό, καλό καλοκαίρι είναι, μα π... δουλεύει, το βλέπει αυτό για καλοκαίρι. Αυτό που, είναι καλοκαίρι που, που, για του φτωχού που λέμε. Που, που, που, καλοκαίρι που, πού, σε μια άλλη χώρα. Που, είναι που, άλλη καλοκαίρι α, για Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Λονδίνο γίναμε. Ευρώπη, βέβαια, Ευρώπη. Όχι, νομένη, Ευρώπη, αλλά όχι Ελλάδα. Πού το οφείλουμε αυτό. Όχι, δεν το περνάμε έτσι αυτό. Πού το οφείλουμε. Ποιο είναι ο Μωσή, μην πεις αυτό σε ένα μηδέν. Ο... Ποιο είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα, ο... Στα λόγια του Άδωνη έρχεσαι. Στα λόγια του Άδωνη και του Ξουχόδη έρχεσαι. Μια προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού. Στρατεύθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν πολιτικό ο οποίο είναι μετριοπαθή. Έχει ένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, δηλαδή που το συναντώ για πρώτη φορά σε, σε πολιτικό. Ε, ότι παίρνει τη σωστή απόφαση. Στη σωστή ώρα <συλίλυν> Με τους σωστούς ανθρώπους Ε, ναι, αυτός νομίζεις Εκεί νομίζει. Εκεί νομίζει. νομίζει. να κάνεις Εκεί ήθελες να έρθεις από την αρχή, ε κατάλαβα Όπως είναι και... Είναι και τα κολαύζα, ρε παιδί μου ο Απιά κολαούζο. Δεν Λέστη, θα το λέω. Δεν έχει έτσι. δώσει δικαιώματα. Παρά παρακάτω. Βέβαια, λοιπόν, άκου αποστοιλ. Ποιο είναι το λήκτρο του καπιταλισμού, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ποιο είναι το απολυφάνη <σφυσκά> του καπιταλισμού, η Ελλάδα. Ποιο πέτυχε στον κορονοϊό, η Ελλάδα. Ποιο απέτυχε στον κορονοϊό, οι Ηνωμένε Πολιτείε. αρέσει που έχει μια έτοιμη απάντηση σε όλα και είναι σε όλα. Στην του αλεύριτα είσαι στόχοντα. Είμαι αρακτός, γιατί έχω έρθει από φυσιοθεραπεία. Με ευχαριστώ τελείωμα Τα... ή την ξενέρωτη. Δεν την ξενέρωτη, την κανονική ρε παιδί μου. Ε, εντάξει, τώρα. Την κανονική, εντάξει. Ε, είναι οι ιδεάλιες Να περνάει η ώρα. Ε, ρε Σαγκιά μου, έχετε παγωθεί με τον Κυριακό. Είναι Ο που τον ζηλεύουμε, που είναι και τεγκόμενος και ικανός. Και, και αυτό, και θα πάρει για την πόλη. Αν σ' ενδιαφέρει. Ποια πόλη, τη γνωστή πόλη. πόλη, Ποια πόλη. Α, ναι, ναι. Έτοιμο είναι, καλή. Την Τρίπολη θα πάρει, Τρίπολη. Έχει ντύσει το βορίδι με φιλοσιά, παραλλαγή. Παρακαλώ, εντάξει, πα στο κερασί, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κυριακό θα πάρει την πόλη. Τώρα που θα τα πράγματα του στην Τουρκία. Mm -hmm. Θα πάμε στην πόλη. Έχω ακούσει μαλακίε και μαλακίε γενικώ. Ακούω τον Άδονη Τακτικά, Γενικά. τον Άναι, Μπογδάνο, τον το Χρυσοχοίδη, όλου αυτού, αλλά και εσύ την σου την είχε. Ότι πυργός ας πούμε, υγείας, γίνεται αυτός που είναι γιατρός. πυργός Γεωργίας είναι κάποιος... Αυτά όλα αυτά σου φαίνεται πολύ λογικά και πυργός γίνεται κάποιος πουτί. Ο Τραμπ δηλαδή άρα ε. Άρα, oh, πολύ σωστό. Okay. Μπράβο μαλάκα η ζωή έχει πλάκα. <laughs> Ένα πολύ έτσι... καλό μάνατζερ δηλαδή. Ναι, Εκεί ναι, ναι, ναι, θα καταλήξει. Γενικώ είναι εδώ... καλή φάση πριν πει την παππούρα εδώ... σου να τη σκέφτεσαι, μην την πει έτσι απλόχερα. Εδώ όμω έχουμε ένα για όλα. Όπω είναι ο Τιλοπόνα που είναι για όλου του πόνου, που του πόνου. Δηλαδή εδώ... για υπουργό τουρισμού, α πούμε, θα διαλέγαμε έναν τουρίστα σύμφωνα με τα λεγόμενά σου. Όχι, έναν επιτυχημένο επικοινωνία στο τουριστικά. Άρα έχει λογική ο Τραμπ. Oh, περίμενε, περίμενε, περιμένουμε, έκανα την αθιέρωση. Ήμουνα σε κράξω λίγα Εμένα θα κράξει εσύ. Λίγο, λίγο, ρε φίλε, λίγο. Το σύμνιο. Το σύμνιο να το κράξει, εμένα. Τέτοιο ξέπλυμα στον Τσιόδρα. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε, ρε φίλε. Είπαμε να πούμε. Τι είπαμε, εντάξει, ο Τσιόδρα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Είχαμε πάρει μάρτε, κάτι εμβόλια μάρτε. εκείνη την περίοδο που είχαν περισσέψει, θυμάσαι. Ε. Είχαμε πάρει κάτι εμβόλια και εμεί και έχουμε μια υποχρέωση, καταλαβαίνει. Εντάξει, έτσι να το δεχτώ, αλλά τέλο πάντων. Και τώρα εκδικείται, εκδικείται. Την ανατινάξαμε, την τρυπήσαμε Την ρίξαμε πυρηνικές βόμβες την κάναμε. Και τώρα μα εκδικείται. Μετά από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Την καταράξαμε εμεί, Απόστολε, μέσα σε 400 χρόνια από την ανακάλυψη τη Αμερική. Πε μου, ε... τι θα έκανε εσύ όλο αυτό τώρα, η ύπαρξή σου. Τι θα έκανε εσύ χωρί ναρκωτικά. Δεν θα έβγαινε ημέρα. Ε, δε θα ημέρα χωρίς χωρίς δεν θα έβγαινε ημέρα χωρί ναρκωτικά ή χωρί εσένα. Όποιο δεν είπα εγώ, δεν θα, θα, θα κρίνω ε... ποιο ε... ναρκωτικό διαλέγει. Σκέψε τώρα όλο αυτό το δικό σου, χωρί την επίρεια. Ε... Είναι... Δεν αντέχετε παιδί μου, σε έχω καθαλάβει Είναι βασικό συστατικό Σόπα, έλα, όντως Η μεγαλύτερη εμόλυνση για το Βόλο Είναι ο ίδιος ο δημαρχός της Άσου γυαλό που κλείται, σήμερα. ένας καθαρός άνθρωπος Σαν σαν τον ουρανό σήμερα <laughs> Που δίνει κάτι αστραπές, <laughs> κάτι βροντές Έλα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε και τους δύο εδώ Μαθητέ που έχουν έρθει νωρίτερα. Καλημέρα. Ο Βαγγέλη. Πώ χαίρεσαι που επέστρεψε στο δημοτικό, Όχι. Τι ωραίο ο Βαγγέλη. Είχε πάει όμω νωρίτερα προφανώ τον είχαν πάει. Σηκωτώ και πήγε και έβγαζε όλο τον καημό. Αν δείτε και τη στάση του σώματο, ακουμπισμένο, χυμένο πάνω στο θρανείο, κάτι σαν το τζίπρα. Και το παιδί παρακολουθούσε όλα αυτά μπροστά του, live εκεί, κάμερε, αλλά δεν είχε καμία διάθεση. Αύριο έχουμε συγκέντρωση ταξιτζίδων. Το βραδάκι, 7 η ώρα το απόγευμα, σημείο συνάντησης, λεωφόρος Καβάλας και Σπύρου Πάτση και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. ετήματα οικονομική στήριξη 80%, επιδότηση 5 ευρώ, ΦΠΑ 13%, απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ, αφορολόγητο 12.000 χωρίς προκαταβολή φόρου, κατάργηση έμφυα, φόρος και φόρου επιτιδεύματος. Αυτά μα στέλνουν εδώ οι φίλοι οι ταξιτζίδες, Είχαν κάνει, και... κάνει και άλλη συγκέντρωση. Την 5η-21η Μάη είχαμε αναφερθεί και τότε, είχαμε βγάλει και συνδικαλιστή. Συνεχίζουν να διεκδικούν ό,τι μπορούν. Οπότε αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 7 ώρα το απόγευμα, από τη Λεωφόρο Καβάλα, ξέρετε, εσείς οι ταξιτζίδες, και Σπύρου Πάτση, πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά με του ταξιτζίδες, Η ζωή του δεν είναι και τόσο καταπληκτική που λέει τώρα. Τα σοφταφιλιά σου φτάνει Ε μα είσαι καταπληκτικό Τα λόγια σου με έχουν αλλάξει έχω πάψει να είμαι λογικό Τα κουστούμια έχω πια πετάξει <σομί> <σομί> Μα είσαι καταπληκτικό Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ Δεν <σομί> θέλω Γιατί σε νιώθω και με νιώθει και εσύ. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί Για την αγάπη μα καταπληκτική. Για αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί σε νιώθω και με νιώθει και εσύ. Για το ποτέ ποτέ, ποτέ, δεν θέλω να σε γάσω. Γιατί είναι η αγάπη μας καταπληκτική. Ωραία, Πασχάλης, η κόρη του πολύ παλιό τραγούδι, δεκαετία 80 90 κάπου εκεί και η Ντόρα, με αυτήν την πολύ ωραία δήλωση για το πόσο καταπληκτικά πέρασε που πήγε στην Λιφάδα, την ευγαλό άντρα τη όπω και ψάρι, κάποιοι καλοπερνάνε και κάποιοι άλλοι έχουν Το τελευταίο καιρό που είναι ορθοπαιδικό από ό,τι ξέρετε είχα ένα σύνδρομο πρόσκρουση στον νόμο. Δεν είναι ακριβώ ο παγωμένο ώμος, δηλαδή ο παγωμένο όμω το πα μέχρι ένα σημείο κολλάει και δεν μπορεί να πα παραπάνω. Το, το σύνδρομο πρόσκρουση είναι πα, πονάει, κολλάει και ξεκολλάει. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό σα έχει σύνδρομο πρόσκρουση. Δεν είσαστε εδώ να με βοηθήσετε για ένα ορθοπαιδικό θέμα κύριε. Ε, τα τελευταία είναι τα τρία έψιλον. Είναι ο Τσακαλώτο, ο οποίο από το βήμα τη Βουλή μιλάει για το πρόβλημα που έχει στο νόμο του. Νομίζω ότι το έχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκη και το αναλύει όλο αυτό. Και ψάχνει έναν γιατρό εκεί μέσα στη Βουλή. Ε, όλα αυτά περνάνε στα πρακτικά και θα έρθουν οι ερευνητέ του μέλλοντο, οι ιστορικοί του μέλλοντο να μπουν στα πρακτικά, να δουν τι λέγανε το 2020 και θα πέσουν πάνω σε αυτό το απόσπασμα που ένα.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 Στου δρόμου να πεινάνε. Είναι παλιότερη δήλωση, είναι ο Αλέξη Τσίπρα, που καμάρωνε, αναδείκνυε τα θετικά τη Αμερική και είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, ως γνήσιο αριστερό, ότι δεν υπάρχουν εκατομμύρια στου δρόμου να πεινάνε, όταν αποδεδειγμένα και καταγεγραμμένα είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια αυτοί που τρώνε κάθε μέρα από συσίτια και μένουν κάτω από τι γέφυρε. Έτσι λοιπόν είχε βγάλει ένα συμπέρασμα, ω γνήσιο αριστερό, ξαναλέμε, γιατί τα βλέπει με μια.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 Today and tomorrow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 Let freedom ring. This must become true. So let freedom ring. Ναι. Καλησπέρα, σε ποιο μιλάω, Σε μένα. Α, παίρνω εδώ και εβδομάδες και δεν με βγάζετε. Μήπως λέτε μαρτυρίε, Θέλω να σα πω το πρόβλημά μου. Ωραία. Η αδερφή μου με ζηλεύει. Ιστορικό κόμενο. Όποτε υπάρχω σε ένα χώρο. Υπάρχετε δεν... σε χώρου γενικώ. Δεν αντέχει να, να βρίσκομαι κοντά τη. Φρωμάται μήπω. Και δεν είμαι και αδερφή. Τι ομοφοβικά είναι αυτά, γιατί τη σχέση έχει. Δεν αντέχει να υπάρχει κάποιο άλλο στο χώρο κοντά τη. Έχει περισσότερη προσοχή από την ίδια. Α, όντω βρωμάται και σα προσέχουν όλοι. Κάπω έτσι δηλαδή. Ε, πληθείτε. Πληθείτε και θα δείτε έναν άλλον άνθρωπο στο σπίτι σα, την αδερφή σα. Σα ευχαριστώ που με βγάλατε. Ε, είπατε τη μαλλική. Και σα τι να κάνουμε, <laughs> ε, Έγινα εγώ το κέντρο τη προσοχή, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό σε μιλήσει η αδερφή σου, γιατί πραγματικά έγινε το κέντρο, όχι το κέντρο, όχι μόνο τη προσοχή, τη Αθήνα. Ομόνια έγινε. <laughs> <laughs>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 Λοιπόν, να σου πω κάτι, έστω και ένα μικρό μαγαζί να κλείσει, ρε φίλε. Έστω και ένα μικρό. Ένα μικρό να κλείσει είναι κέρδο για τι μεγάλε εταιρείε. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ε, δεν θα ας κλείσει το αφού το... είναι προστατευμένο. Το αποβρούτσισε το, τι μαλαγίε. <σχελίες> κάθε εταιρεόμενο, κάθε μικρή επιχείρηση. Βαράνε κατηκανονάκια του κουντούκου, του κουντούκου. -κου -κου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το ακούω προ τη τηλεόραση, φίλε. Ότι η Κόσκο που είναι 10 χρόνια στο λιμάνι από την 95. Η κυρία Κόσκο, θα λε, όχι η Κόσκο, η κυρία Κόσκο. Όταν οφείλει σε μια επένδυση πολλά, Υπάρχει αύριο κόσμο, μετά αύριο η Λάβα develop να κάνει επένδυση στο ελληνικό. Ποτέ, τέλο πάντων. Και τι θέλει, yeah. η Λάμβα έτσι με ένα λες γνωριζός, ήταν φαντάρι. Λοιπόν η κυρία Κόσκο που πάει το κέρδος στην Κίνα από το 90-92 στη πήγε 4. Εντάξει, πάρα πολύ καλά. την πήραν οι Γερμανοί έχει 33% κέρδο. Οι τράπεζε γίναν ιδιωτικέ, παίρνουν τα σπίτια του λαού. Ε, οι που γίναν και Εγώ, ο, λαός, ο Γιατί πάμε κατά διάολου Μπορείς να μου το εξηγήσεις Γιατί έτσι έχει προγραμματιστεί Λυπάμαι Φιλιά Τσάου Γάμοι, ξέταρε, συγκλονίστηκα με του κότε του Σάκη, ρε γάμοτο. Να σπω κάτι, Η vegan τώρα με ποιον ήταν, με την αλεπού ή με το σάκι. Άσε τώρα, γιατί έχουμε κάνει μακκκία κι εμεί. Ε, είμαστε <συγκλειά> πολύ εκτιθειμένοι στη vegan κοινότητα. Τώρα, αυτή και στου αντισπιστέ και όλα αυτά, άσε με τώρα, εντάξει. <συγκλειά> τα φοβάμαι, <συγκλειά> τα φοβάμαι. <συγκλειά> είναι, είναι ώρα να χτυπήσουν αυτή ότι ειρηνοευόμαστε τι κότε, το βλέπω εγώ. Μπράβο, νε, γιατί η φουταρά η αλεπού μπορούσε να φάει και μήλα και κεράσια. Τρώει και τέτοια η αλεπού. Γιατί δεν έκανε vegan διατροφή η αλεπού και έβαγε τι καημένε σκο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 Ε, η κυρία Πακογιάννη δεν άκουσε ότι υπάρχει έξαρτη τη οικογενειακή βία. Να ακούσει η γυναίκα μου ότι έχει πάει για ψαράκι, πιο για ψαράκι. Δεν λέει τουλάχιστον πήγα Να με κλωτσές, ανά, να με μαύρο στο ξύλο. Καλά, ψάρι Πήλε. είναι και η μαρίδα. Δεν είναι και καλά όλα τα ψάρια για μαριδάκι στο καβόρι. Πε αυτό είχε, μόνο πήγα μαργά Αυτό δείχνει και σοβαρά τώρα, αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου τελείως. Ότι εμείς τους είχαμε στο μυαλό μας εντός τόπου, μάλιστα. Σε Έλα ρε φιλαραγγι. Έλα ε. Τι είναι ο δήλωσε ότι 15.000... και μα... δεν πάει μαζί. Ανακάλεσε παρακαλώ. Τι πα... φίμιος, να πούμε ότι Μα είναι δυνατόν τώρα, σε παρακαλώ. Έχει ακούσει το θύμιο έστω και μία φορά να λέει παππαγγέ. Yes. Όχι κύριε φιλέ, Άρα... ο Χρυσοχοίδη είπε τι παππαγγέ του Χρυσοχοίδη, είπα όχι τι παππαγγέ που είπε ο θύμιο. Α, δεν μιλάγαμε για τι παππαγγέ που λέει ο θύμιο όλη την ώρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα. ρε παιδί μου, για τι παππαγγέ που είπα ο Χρυσοχοίδη ότι πήραν 15.000. Αλλά ο θύμιο είπε το άλλο. Περιμένουν αναταραχέ και τέτοια. Δηλαδή, τώρα εγώ που το άκουσα αυτό, τι να υποθέσω. Ότι έχουν αρχίσει να ψηλοριμάζουν οι συνθήκε και περιμένουν αναταραχέ και τέτοια. Ότι ήρθε η ώρα πλέον το κουκουέ να αρχίσει να αναλαμβάνει, ξέρω εγώ και τέτοια δράση. <συριακά> α, καλά, ηρέμισε και εσύ παιδί μου, είπε μια μαλακιά, το έκανες και εσύ. Αυτό α, πρώτο, είναι αλήθεια.